Για να πάμε πάντα στο έξω, ο το φωνάζει και το θέλει ο λαό. Το καλωσορίζουμε, τον στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μα. Η Καστοριά α, τον υποδέχεται δυναμικά, όπω αξίζει ένα Παπανδρέο, όλοι εμεί τον αποθέτουμε τι ελπίδε μα για μια δίκαιη κοινωνία. Δεν το χορταίνουμε, δεν χορταίνουμε το τραγούδι, το Γιώργο, αυτή είναι εδώ από την Καστοριά και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε και την εξέλιξή τη, τι ακριβώς κάνει, πώς σκέφτεται, γιατί τότε που τα έλεγε αυτά δεν σκεφτόταν, αν έχει κάνει ένα βήμα στην πνευματική της ζωή, αν υπάρχει τέτοια και αν έχει αρχίσει να σκέφτεται, να βάλει λίγο μπρος αυτό, το, αυτό που έχει στο κεφάλι της, μυαλό το λένε όλοι οι υπόλοιποι, τα σκεφτόμασταν αυτά βλέποντας χθε τον Ιαννό, Καμιά πενηνταριά εκεί γεροντάκια που χειροκροτούσαν τον Γιώργο. αντιπροχτές το στα Ανώγια, πάλι καμιά πενηνταριά. Αυτά δεν δείχνουν τάση, δεν δείχνουν. Μόνο τάση για εμετό. Η μόνη τάση που δείχνουν είναι η τάση για εμετό. Δεν δείχνουν άλλη τάση στο, στο σώμα των ψηφοφόρων. Τάση αγάπη και νοσταλγίας για τον μεγάλο ηγέτη. Καραγκιουζλίκια και με πολύ φτηνά σχεδιασμένα και φτηνά σκηνοθετημένα και με κακή απόδοση είναι. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Βλέπει την αγωνία. Του μεγάλου ηγέτη να ξαναγυρίσει πρώτον, και δεύτερον, το πώ ακριβώ αντιμετωπίζει ο μεγάλο ηγέτης και άλλοι μεγάλοι ηγέτες αυτό που ονομάζουμε λαό. Με πόσο φτηνά τερτύπια προσπαθούν να του απευθυνθούν και να τον καλοπιάσουν ή να τον παγιδεύσουν για άλλη μια φορά. Όχι, δεν τα θέλει κι ο λαό, αλλά το θέμα μα εδώ είναι πως σκέφτονται ή από πάνω. Και σκεφτήκαμε όλου αυτού που κατά καιρού πέφτουν στι αγκαλιέ ηγετών και πιστεύουν ότι θα λυθούν τα θέματα προφανώς ψηφίζουν και πολλοί από αυτού μπορεί την επόμενη μέρα να μου λένε να μου κοπεί το χέρι. μου! μου, το πέρα. Εμεί που στηρίξαμε τόσα χρόνια τον Παπανδρέου, με ποιο Πασόκ και Μα τι κάνει τώρα ο Παπανδρέου, Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα προεκλογική περίοδο. Θα μπορούσε να το λέει και ο ίδιο ο Χασαπόπουλο, μιλώντα για τον εαυτό του, αλλά όχι εδώ. Είναι λόγια των βουλευτών του, ο Πασόκ, ο και οι υπόλοιποι. Ο Κασή που έχει πει σε πέντε μνημόνια: Δεν πρόκειται να τα ψηφίσει, και πάει μετά σαν κότα και τα ψηφίζει. Αυτό λοιπόν. Ξυφουλκή κατά του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Χασαπόπουλο μεταφέρει το ρεπορτάζ. Δεν είναι σαν τη Σπυράκη που δεν μετέφερε το ρεπορτάζ. Εδώ μεταφέρει ρεπορτάζ και λέει τι ακριβώ λένε και σκέφτονται οι βουλευτέ του Πασόκ. Την απορία του για τον Γιώργο Παπανδρέου. Πώ θα κάνει όλα αυτά. Και πριονίζει την κυβέρνηση και πριονίζει και το ίδιο το κόμμα. Και πάει στον αντίπαλο. Κάπω έτσι θα είπε και ο Αλσάλεκ. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Η προεκλογική περίοδο έχει πάρει μπρο. Έχει αρχίσει να φουντώνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε χτε, έδωσε πλατφόρμα, είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Όπω είπαν τα κανάλια. Έχουμε φτάσει σε αυτόν τον τόπο να θεωρούμε σημαντικά αυτά που λέει ο Γιώργο Παπανδρέου στο πατάρι του Ιανού μαζί με τον Κυρφώτη δίπλα, θέλοντα να σηματοδοτήσουν κάτι. Αυτό είναι το θέμα, ότι σηματοδοτεί ο Γιώργο Παπανδρέου κάτι. Και χρησιμοποιεί λέξει όπω προοδευτικό, κοινωνία, αξίε. Το Πασόκ, το περήφανο Πασόκ που έχει αξίε και ότι δεν πρέπει να είμαστε παρακολούθημα τη δεξιά. Ποιοι. Το Πασόκ που έχει πάρει τα πιο δεξιά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση στην Ευρώπη. Το σοσιαλιστικό Πασόκ με πρόεδρο τον πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού, σε ένα θόλωμα λέξεων, ενιών. Η μόνη πολιτική προσέγγιση που μπορεί να γίνει προ τον Γιώργο Παπανδρέου, σαν πρόσωπο και σαν ηγέτη, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν το έθεσε ο Τσολιάσκη αν και θα έπρεπε, αν έχει τσίπα και αν έχει και ντροπή με όλα αυτά που σκέφτεται, που έκανε και που θέλει να κάνει κυρίω το πασό που χρειάζονται η Ελλάδα και η Έλληνες είναι το πασό που πρωταγωνιστεί στην πρόοδο και την αλλαγή της χώρας στο πρωτοστατεί στο σχηματισμό κυβερνήσεων συνεργασίας για κυβερνητική σταθερότητα αλλά με ξεκάθαρο προοδευτικό πρόσημο ενώνει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου με στόχο οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις με ανθρώπινο πρόσωπο αλλά δεν δικαιούμαστε να είμαστε παρακολούθημα δεξιά. Η αριστερή συνδυή. Που το παλιό σκύλο τον κακό του το καιρό λέει αυτό λέει Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα Προσωπικά ως μέλος του πασό πιστεύοντας στο περίφανο πασό που ξέρει να υπερασπίζεται τις επιλογέ του, δεν θα βρίσκονται τόσα στελέχη και φίλοι σκορπισμένοι και αποστασιοποιημένοι. Τους καλύτερους τους έχει φάει μαρμάγκα, είναι αποστασιοποιημένοι οι καλύτεροι φίλοι. Από το Υγιές πετιαίτε κι ένας από κάτω, το Υγιές ΠΑΣΟΚ. Το χιούμορ στο απόγειο του αυτό είναι ο όριο τη άτυρα. Αυτά που είπαν χθε ο Γιώργο και κυρίωσε από κάτω, ό από κάτω, όταν φώναξε το Πασόκ. Οι δύο λέξει νομίζω είναι ότι πιο ταιριαστό, ακόμα και όλοι αυτοί που φώναζαν Παπανδρέου, παπανδρέω ρυθμικά, έχοντα επίγνωση ότι είναι στην πρωτεύουσα απέναντι από τη Μαρφήν από τι στα δύο που έχουν περάσει, περάσει χιλιάδε διαδηλωτέ κατά καιρού με αιτήματα και μάλιστα στην Ελλάδα του 2010, 1, 12, 13 και 14 που είμαστε. Τώρα, ο Γιώργο τα είπε όλα και προοδευτικό πρόσημο και ανθρώπινο πρόσημο. Όλα αυτά τα είχε το Πασόκ. Πιστεύει ο ίδιο ότι τα εκφράζει. Ε, σαν να μην έχει κυβερνήσει ποτέ, και συνεχίζει και αυτό στο ψυχαγωγικό του έργο που τόσο πολύ ανάγκη το έχει ο ελληνικό λαό. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει βέβαια και ο Βενιζέλο από την άλλη που αγωνίζεται με τι ελιέ και τα Πασόκ. Το στίχημα τη χώρα, τη σταθερότητα, τη συνέχεια, τη ολοκλήρωση τη εθνική στρατηγική κρίνεται. Στην Ελιά, στο Πασόκ, στη Δημοκρατική Παράταξη. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, δεν έχει αίσθηση των συσχετισμών και των ρόλων. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Να, να πα στο διάλο! Στο διάλο να πας! Ο Αγρότης, ο ο Φίλο το Φώτη του Κουβέλη και φίλο το Γιώργο τον Παπανδρέου. Φώτη μου φίλε Γιώργο. <Γυε> Παπανδρέου Παπανδρέου. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Παναζινόλι με καρδιά. Παπ Ανδρέου, Παπ Ανδρέου, και η Γι αυτό και πολύ, και πολύ πιστεύω να είμαι και αριστερό αριστερός καταπάθος. Κάνω με τη μετάβαση, ο τελευταίο δεν έχει σχέση με το σοσιαλισμό, αλλά είναι αριστερό όμω. Δηλώνει και ο Άρη Πηλιοτόπουλο και ο Άρης Πηλιοτόπουλο, με όλε αυτέ τι πολύ ωραίε προτάσει για δημοψηφίσματα, για το τζαμί, για όλα τα υπόλοιπα, δηλώνει και αυτό αριστερό. Γιατί να μην δηλώσει, εδώ είναι ο Γιώργο Παπανδρέου αριστερό, δηλώνει ένα σωρό κόσμο. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα που θέλουν να κυβερνήσουν, ως αριστεροί έρχονται, ω αριστερή φεύγουν, ω αριστεροί ξανάρχονται, ω αριστεροί θέλουν να έρθουν ως νέοι αριστεροί οι επόμενοι, οπότε γιατί να μην είναι και ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Μπορεί στην πράξη να μην είμαι μαρξιστή, στον τρόπο που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα χρησιμοποιώ το μαρξισμό ως ενιολογικό εργαλείο ανάλυσης. Γι' αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι είμαι και αριστερός κατά βάθο. Γι' αυτό και πολλοί και πολύ πιστεύω ότι είμαι και αριστερός καταβάθος. Λέγατε πριν για αριστερά. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Η ΑΛΦΑ κυβερνάει σε αυτόν τον τόπο. Ο Άρης Πιλιωτόπουλος είναι αριστερό. Πολλοί το πιστεύουν. Τι, πολύ, Πάρα πολλοί. Σχεδόν όλοι πιστεύουν ότι ο Άρης Πιλιωτόπουλος μόλι τον βλέπει, τι λε. Άλλο ένα αριστερό. Αν δει και ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Ο Δέκαραμαλή εδώ, το θυμόσαστε τη φωνή του, κάνουμε ότι μπορούμε να τον συντηρήσουμε. Άλλο μεγάλο ηγέτη. Δεν έχει μιλήσει ποτέ από τότε που έφυγε, γιατί έχει πολλά να πει και πολλά να κάνει. Ετοιμάζει και αυτό μια επάνωδο, ή μάλλον του ετοιμάζουν μια επάνωδο. Αυτό είναι το καλύτερο. Εδώ τον ακούσαμε πριν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το 2000 που όταν 4-5, τα έχουμε ξεχάσει, το 4. Ο Καραμαλής δήλωνε, όχι απλά αριστερός, αντιεξουσιαστής. Κατά σύμπτωση αντιεξουσιαστής έχει δηλώσει και ο Γιώργος. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. η εξουσία ακόμα και ω λέξη μου ενοχλητική ακούστε θέλω να ξεκαθαρίζω κάτι εξουσία αν θέλετε κυβέρνηση γιατί η λέξη εξουσία με ενοχλεί πόσα πρόβατα από κάτω τα άκουγαν αυτά τότε και χαιρόντουσαν και λέγαν αυτός φέρνει το καινούριο γιατί να μην ξεχνάμε Και να θυμίσουμε ότι ψάχνουμε το καινούριο καμιά εκατοστή χρόνια. Το βρίσκουμε ανά τρία χρόνια, μηδενίζει το κοντέρ. Μετά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν το καινούριο που θέλαμε και πάμε για το επόμενο καινούριο και συνεχίζει τη ζωή πάρα πολύ όμορφα. Είναι αλήθεια. Κυρίω για αυτού που δηλώνουν ότι είναι καινούριοι και παλιώνουν τόσο γρήγορα. Ξαναδηλώνοντα ότι είναι καινούριο. Ο Στουρνάρα μέσα στον κινησμό του είναι και λίγο πιο ειλικρινή. Πήρε τα βουνά. Με άλλα λόγια, τα δυσκολότερα είναι πίσω μα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ακόμα ότι δεν έχουμε δρόμο μπροστά μα. Αλλά. Κοντεύουμε να φτάσουμε στη στην κορφή του βουνού, θα ανέβω και θα διραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Αλλά κοντεύουμε να φτάσουμε στη στην κορφή του βουνού, να φύγετε στην Πόνος μου με, με άλλα λόγια, τα δυσκολότερα είναι οι μπροστά μα. Μια αλήθεια, τα δυσκολότερα είναι μπροστά μα. Δεν το είπε Είπε ότι τα δυσκολότερα είναι πίσω μα. Αλλά εμεί το αλλάξαμε γιατί πρέπει κάποιο να λέει και την αλήθεια ή να ακούγεται η αλήθεια από τα στόματα πολύ αγαπημένων προσώπων όπω είναι ο Γιάννη Στουρνάρα, πρόσωπο που πασχίζουν για το καλό του ελληνικού λαού και άλλε λέξει στη σειρά. Δύο πράγματα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια είναι έτσι πιο χαρακτηριστικά για όποιον θέλει να τα καταγράφει με αυτό τον τρόπο. Δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο να συζητήσεις, να σκεφτείς κυριαρχούν τα πρόσωπα η αντιμετώπιση του κόσμου είναι με βάση τα πρόσωπα και τα τι κέρδος οικονομικό μπορεί να έχει κάποιο πρόσωπο για να κάνει κάτι έτσι το βλέπουν, έτσι τα ερμηνεύουν από ιδεολογικοποιημένα κακό είναι αυτό θα πει κάποιος είναι πολύ κακό θα πει κάποιο άλλος ένα είναι αυτό, δεν υπάρχει πολιτική έτσι όπως την ξέραμε κάποτε Και αυτό το πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε. Και ένα άλλο, έχουν χάσει κάθε νόημα οι λέξει. Θα ακούσουμε τώρα εδώ την Αλ Σάλεχ, υποψήφια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι αγωνίζεται, ότι δίνει μάχε. Ποιο αγώνα, ποια μάχη, με ποιον να πα, επειδή είναι ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ μεγάλη η μάχη για ένα κόμμα αξιών. Βάλτε όλε τι λέξει και αναλύστε τι, αν έχετε το κουράγιο, τι θα πει μάχη όταν είσαι ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τι θα πει αγώνα, τι θα πει ευρωκοινοβούλιο, τι θα πει εκπροσωπό, τι θα πει κοινωνία, τι θα πει. Αξίε στα μυαλά και στι πρακτικέ τη δική του. Λοιπόν, ε, θα σα πω τώρα πώ θα απαντήσω για αυτό που λέτε με ένα προσωπικό σχόλιο. Είμαι υποψήφια με την Ελιά, με τη Δημοκρατική Παράταξη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής αυξούς, πουθήνες, με μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Στηρίζω, προσπαθώ, δίνω και τι δικέ μου μάχε. Δεν ήρθε ο Γιώργο Παπανδρέου να μου σφίξει το χέρι. Σε εμά, του 41 βουλευτέ. Δεν ήρθε μία μέρα να πει. Παιδιά εσείς που κατεβαίνετε Ποιος κατεβαίνει τώρα, μην τρελαθούμε Δεν κατεβαίνουμε εδώ πως κατεβαίνουν συνήθως Οι υποψήφοι Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη Είναι σε όλη την επικράτεια Δεν κάνουμε καριέρα Ευχαριστάς Λίγο νερό με παιδιά, νερό Ένας αγώνας είναι για τη χώρα Για την παράταξη Για κάποιες αξίες Ευχαριστάς Και δεν ήρθε να μας πει Μπράβο παιδιά, πάμε να μας εψυχώσει Δεν ήρθε ποτέ Και τον βλέπω εγώ προσωπικά στην τηλεόραση Σε μια εκδήλωση του αντιπάλου μου Αυτό εμένα με κάνει και νιώθω περίεργα Αυτό, δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο Κακώ το σταμάτησε εκεί, θα μπορούσε να το έχει συνεχίσει Ήταν πάρα πολύ ωραία, αμοντάριστη τη βάζουμε την αλσάλεχο που τη βρίσκουμε Ακούσατε εδώ, δίνει έναν αγώνα, μια μάχη για να γίνει ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Να πάει εκεί σε μια κοινοβουλευτική ομάδα Πανευρωπαϊκών δεδομένων για να αποφασίζει Μέρκελ τελικά τι ακριβώ θα γίνει με την Ευρώπη. Ε, είναι πολύ σημαντικό ο αγώνα και δεν έχει τη χειραψία που θα ήθελε από τον Γιώργο Παπάνδρου. Αυτά είναι ανθρώπινα δράματα και μπορούν να οδηγήσουν στα άκρα. Αυτά είναι τραγωδίε και όχι αυτά που καθημερινά καθόμαστε εμεί εδώ και κατηγοριοποιούμε ή καταγράφουμε. Τα διλήμματα όμω έρχονται σε ελάχιστε μέρε, τελειώνει και Απρίλιο, σε ελάχιστε μέρε, δύο-τρει εβδομάδε θα τα αντιμετωπίσετε όλοι. Το μόνο πραγματικό δίλημα είναι λιτότητα ή δημοκρατία Λιτότητα ή κοινωνική συνοχή Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών Ή με την Ευρώπη των τραπεζών Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο Οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν οδηγώντας τους λαούς Στην καταστροφή. Με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Είχε πει με την Ευρώπη των λαών. Αλλά εμείς το βγάλαμε και βάλαμε το δίλημα ως εξή με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Η Ευρώπη γι' αυτό φτιάχτηκε. Η Ευρώπη δεν είναι Ευρώπη των λαών. Αυτή, το νομίζω αυτό πια... Το έχει καταλάβει ο καθένα γιατί πριν 15-20 χρόνια υπήρχαν και κάτι ψευδεστήσει ότι μπορεί να γίνει και η Ευρώπη των λαών. Ωραίο θα είναι να είναι Ευρώπη των λαών, αλλά οι συγκεκριμένε προδιαγραφέ, το manual από το Maastricht, τα λένε όλα αυτά ότι δεν θα είναι Ευρώπη των λαών. Στην καλύτερη να μπορεί με ένα διαβατήριο, με μια ταυτότητα να ταξιδεύει. Εκεί μπαίνει τελεία. Κατά τα άλλα, είναι Ευρώπη των τραπεζών. Γι' αυτό έχει φτιαχθεί με 350-400 εκατομμύρια κομπάρου καταθέτε-πελάτε καταναλωτές, τελεία όλα τα υπόλοιπα είναι όνειρα πολύ όμορφα να τα έχει κανείς αλλά πολύ δύσκολο να τα πετύχει έτσι και με μόνο μία ψήφο στις 18 ή στις 25 του Μαΐου εκτός των άλλων αν παρακολουθήσετε και τις τάσει και τις δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις εκεί βέβαια μπαίνουν πάρα πολύ και πάρα πολλέ δυνάμεις αυξάνονται και μάλιστα α, ανεβαίνουν και αντιδραστικές δυνά Μέσα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, μετά από όσα πέρασε στα μισά του 20ου αιώνα, έχουν ξεχαστεί όλα, διότι το κυνήγι του κέρδου των τραπεζών και των υπολείπων συνεργαζόμενων μεγάλων έτσι, οικογενειών και προκομμένων επιχειρηματιών οδηγεί και σε τέτοιε καταστάσει. Γιατί πάνω από όλα πρέπει κάποιο να είναι καταναλωτή και όχι σκεπτόμενο άνθρωπο. Αυτό θέλει η Ευρώπη. Πολύ δύσκολο να αλλάξει με τα διλήμματα που θα μα θέσουν. Αν αυτά, το δοκιμάσουμε να δούμε έχουμε ακόμη κάποιες μέρες εδώ είναι η ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα 211 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί ξέρετε ποιο απαντάει μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση 2 papakirialfm.gr τσάμπα είναι αυτό και ο οποίος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολής το 54100 αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ ο Νίκο Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και τώρα είσαστε όλοι βλαμένοι. όλοι όμως και εμείς εδώ που σας μιλάμε. Βεβαίω δεν θα το πούμε εμεί αυτό, προ Θεού. Το λέει ο Γεράσιμο Γιακουμάτο, ο οποίο κάνει μέσα σε όλη την παλαβομάρα που τον μαστιγώνει, κάνει μια πολύ καλή παρατήρηση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. <Ρι> και Αυτά τα, τα ψηφοδέλτια και τη Ανέλ. Προσέχετε, και του ΣΥΡΙΖΑ <Ριχει> και, και τη Νέα Δημοκρατία έχουν αξιόλογους ανθρώπου. <Ριχει> εγώ ζητάω ένα πράγμα, Γιώργο. Μην του βρει μετά τι εκλογέ. Πριν τι εκλογέ, όταν πάει λίγο. <Ριχει> Δα και δα λίγο. Με άλλα λόγια Τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας <ΣΣΣ> <ΣΣ> Μα τι κάνει τώρα ο παπα -Ανδρέου. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα προεκλογική περίοδο <ΣΣ> Εμείς που στηρίξαμε τόσα χρόνια Τον Παπα-Ανδρέου Με ποιο πασόκομασταν Σίγε, <ΣΣ> Γεια σου Γιώργο, Άκορή μου, Λεβέτη μου, Κλικέ μου. Αγαπημένε, καλωσόρισες, μου. Εγώ ένα πράγμα Γιώργο, μην τους μετά τις εκλογές. εκλογές, όταν λίγο. Και σουρεύνα, μένα, λίγο. <Τοχή> Εγώ προτιμώ να αλλάζω κόμματα για να μην αλλάξω απόψεις. Ξέρω κάποιους που αλλάζουν απόψεις για να μην αλλάξουν κόμμα. <Τοχή> Νίκος μπίστη. για να καταλάβετε γιατί τα κάνει όλα αυτά και ένα ώρα αλλάζει έριξε και έναν ωραίο καυγά με τον Βαξιβάνι χτες στον Ενικό, θα τα ακούσουμε αυτά στην πορεία γιατί από τον Ενικό πρέπει να ακούσουμε τα άσχημα βράδια της Μαρίας Πυράκη. Καταρχήν γνώριζα ό,τι γνώριζαν Όλοι όσοι εκείνον τον καιρό εμπλεκόμασταν στην πολιτική και στην πολιτική δημοσιογραφία. Εγώ δεν ήξερα Η ότι τράπεζα... πηγαίνει αεροπλάνο από την ελευθερία στην τύπου. Εγώ το ήξερα, κύριε Είστε καλύτεροι ρεπόρτερ από έξερα, μένα. Δεν μου το λέγατε να το κάνω πρωτοσέλιδο. <laughs> Εγώ το ήξερα, κύριε Κατζή Νικολάου. <laughs> αλλά στην ουσία του θέματο. Γνώριζα ότι τροφοδοτούνταν οι τράπεζε την περίοδο από τον Μάιο έω τον Ιούνιο με μετρητά, διότι υπήρχε μεγάλη απόσυρση χρημάτων. Η συνείδησή μου ω πολίτη, ω Ελληνίδα. Δεν μου επέτρεψε να δω το δημοσιογραφικό μου συμφέρον Να δω επίσης τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα Κοινό κύριε Χατζηνικολάου το πήρα την πληροφορία Έχει δικαιόμα να αποκρύπτει την είδηση Θα σας πω ακριβώς γιατί το έκανα Θα σας πω ακριβώς γιατί το έκανα Η, και η χώρα και γόταν το να, το να, να το πω γιατί ναι, δεν ναι. σε διακόψα νομίζω Λοιπόν η χώρα και γόταν Και τότε εκτίμησα ότι δεν έπρεπε να το πω Το πήρα στο μαξιλάρι μου Πήρα το μαξιλάρι. στο μαξιλάρι μου. Πήρα το και πάλι μου, και κοντά μου. Δεν το είπα νωρίτερα κύριε Χατζη και το κράτησα στο μαξιλάρι μου Φερό, και το εξομολογήθηκα παρακαλώ, στους Έλληνες και. γιατί πίστευα ότι αυτό ήταν το εθνικό μου καθήκον. Όλα αυτό για να ακούσουμε τον συνάδελφό της, υποψήφιο ευρωβουλευτή Μάκη Κρυστοδουλόπουλου με το μαξιλάρι επίσης. Για να δείτε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, ήξερε κάτι πολύ σημαντικό και δεν το είπε. Ε, αν έχετε δει την αίθουσα τη ΕΣΥΑΕΑ που γίνονται οι συνελεύσεις και οι συνεντεύξει, γράφει μπροστά εκεί, Φάτσα, 200 χρόνια, η δημοσίευση είναι η ψυχή τη δημοκρατία. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει στο ΩΜΕΓΑ και στην υποψήφια πια ευρωβουλευτή. Το έκανε όμω για το καλό μα, δεν μα είπε κάτι. Για το καλό όλων είναι η δήλωση τη προεκλογική περίοδου. Νομίζω ο ελληνικό λαό να την ανταμείψει ανάλογα τώρα που έχει την ευκαιρία. Τι κάνεις? Καλά εσύ, που είσαι, έλα Έλα στην πορεία ήμουν στη Βουλή ρε Με τις λαϊκαντίδες Άι μωρι λαϊκαντζου, τι πουλάς Ψα, Σάρια Ψάρια πουλάς. Σάρια. Σάρια πουλάς Και δεν σε νοιάζει Ψάρια πουλάει σάρια και με νοιάζει. Τι κάνεις το πορελάκι μου, ήμουν στην πορεία τώρα Πάνω στη Βουλή Και Μην γίνεται, βγήκαν έξω το. Αυτή που θα είναι πάει μέσα να μιλήσουν το Χατζιδάκι. Λέει εγώ να είχαμε στι λακέτε, βλέπω την κονομάτε. Οπότε θα την αλλάξει όλα. Έτσι, ο Χατζιτάκι. Έτσι, μα είπε. Έλα, ρε παιδί. Μου. Γιατί κονομάτε λέει. Χαμματό ο Χατζιάκη, ξεκίνησε να μαζεύει κομπόδεμα από τώρα. Το πιθανότερο είναι να πουλήσει όλε τι λαϊκέτα σε ιδιωτική εταιρεία. Κατάρχεί. Αυτό να φοβάσει. Το πάγκο σου, παιδί μου. Τι να πουλήσει, ο πάγκο, ο πάγκο του και ο πάγκο τη θα έχει ιότητε όλα. Μονοπόλιο. Στα χέρι. Είδε στα μάτια τι mam tak Ελά να σου πω, πληρώνουμε του αστυνομικού, πληρώνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, πληρώνουμε το κύπελο, όλα τα πληρώνουμε. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να το δούμε τουλάχιστον ωραία στην αποστολή. Για πε μου. Τι να δει, παιδί μου, ο βάζολο έπεσε με τα παώκια. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί να πρέπει να το πληρώνω ή να το δω, εφόσον πληρώνω αστυνομικού. Ποιο ξέρει σε ποια χώρα είχαν παίξει στίχημα οι πρόεδροι των δύο ομάδων, ε? για το ποια ομάδα θα κερδίσει και με τι σκορ. Ποιο ξέρει. Για αγκαλιέ στην αρχή, όταν βλέπει αγκαλιέ στην αρχή, ξέρει. Πέξανε κοινό δελτίο. Ε, και να σου πω και το άλλο. Ξαφνικά, Στο τέλο τη yeah. χρονιά ο Μαδάρα και κερδίζει και με 4-1. Αλαντάλα. Να σου Και τσιμπάει ο κόσμο. Λέγε. Λοιπόν, κοίταξε ένα δισπύρα για να αποκαταστήσει την τιμή των Ανογιανών. Για πε, τα... δεν βάζουν σε μεδάκια παντού. Τα Ανόγια είναι μεγάλο χωριό, άρα θα έχει και πολλού βλαμμένου. Α, βλαμμένου από τι από τι έχουν βλαφτεί. Έχουν βλαφτεί από τα φυτά των Ανογίων, φαντάζομαι. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε πολλοί. Γιατί οι ρίζε τα Ανόγια είναι περίεργε. Ναι, ναι, ει... Αλλά άμα είναι να σα χαλάει τόσο πολύ το δεντρίλιο και είναι να στολίζετε το Παπανδρέου, μην το ψηφίσετε κιόλα, α <Συλίου> το Ρίξ το στα πιο βαριά που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι μαντιλέ, ρε, μην παντρεύεσαι. Πάντω, μια και εκεί πέρα τα σεμεδάκια να κάνω μια ερώτηση. Βάζετε κι εσείς το καζανάκι, Γιατί βάζαμε κι εμεί το χωριό. Ναι, δεν βάζουμε. Βάζετε στο καζανάκι, ε. Και στο καζανάκι. Και στη λεκάνη. Το <σχελίως> χειρότερο είναι στη λεκάνη. <σχελίως> που παντού. Oh, oh, oh. Το οποίο είναι καλό, βέβαια, γιατί δεν γλιστρά μέσα. Αυτό <σχελίως> το βάλαμε εκεί Αλλά τέλο πάντων, κάθε φορά πρέπει να το σηκώνει να μην το κατουρεί. Τέλο πάντων. Έλα να είσαι καλά. Δεν μου λες, πέχει το και βγαίνει αυτό ο άνθρωπο τη καταστροφή. Ο Γιώργο. Χαίστηκε. Δεν θεωρεί ότι έχει κάνει καταστροφή. Καταρχήν. Επίση, δεν μάθαμε αν στον Ιαννό θεωρείται ομιλία ή σεμινάρια από αυτά που κάνει ή πήγε τσάμπα. Δηλαδή, ήταν με το δεκαχίλιαρο ή πήγε έτσι, το έδωσε φρίκ. Άντε, θα σε κάνω και ένα δώρο. Αποστολή... Εγώ έξω από τον Ιαννό είδα ένα κουτί πάντω, μάλλον για λεφτά. Ή άστεγος ήταν από τι πολιτικέ του Γιώργου, yeah. ήταν κουτί για να μαζέψουμε λεφτά για την ομιλία του Γιώργου. Είμαι ένας κάτοικος ελληνικού. Έπαιρνα κι εγώ σαν μαζίκα στην Εκκονούλα μου και την πήγαινα στο πάρκο. Πες αυτού του μαζίκα που έβαλε την υπογραφή του για να λειτουργήσει. Αυτή η καραμανιόλα να του κόψουνε το χέρι του κάποια. Να μάθει που βάζει την υπογραφή του. Έλα ρε φίλε Έλα ρε φίλε Να σου πω Έλα Τι ακριβώς είναι ο για τους στόχους που έχουμε θέσει οι Έλληνε. Γιατί εμένα προσωπικά ο στόχος μου ρε φίλε ξέρεις ποιος είναι είναι Να τους δω μα την Παναγία ρε φίλε με την εικόνα που με στοιχιώνει Να έχουνε το βλέμμα που είχε ο Τσαλάν Όταν τον προδώσαν τα και το συλλάβαν οι άλλοι ρε φίλε Να τους δω και να τους ετοιμάσω για Μερακλείσαι, βλέπω πάντω. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω το βιντεάκι με το ξερατό, το είδε. Πέφτει oh. τα γερόνια που χαριστήσει εκεί. Πόσο στιμένο ήταν αυτό, ρε φίλε. Φι, το φυλάγατε από παντρέ, ρε φίλε. Α, ah, ναι, το είδατε. Ω, για ρε φίλε και το φυλάγατε και του λέγατε ότι το λέγανε και τέτοια. Για το πετσετάκι που φορούσε το πλεχτό. Πόπο, φίλε. Έχω δει στο σπίτι μου από μικρό τα σεμεδάκια σε όλε τι θέσει. Oh. Σεμεδάκι στον νόμο δεν είχαμε βάλει. Ρε φίλε, σου λέω. Η μάνα μου έβαζε σεμεδάκια ακόμα και κάτω από το τηλε Κοντρόλ. <laughs> στο ποτέ. Τι να να πει. Να τίποτα να, να μην πεις τίποτα, ασοπάσου <σίλει> το <σίλει> Αυτά τα ψυχοδέντια και τη ανέλ. Πρόσφε και του ΣΥΡΙΖΑ <σίλει> <σίλει> <σίλει> και, <του ΣΥΡΖΑ σίλει> και της Νέας Δημοκρατίας Έχουν αξιόλογους ανθρώπους <σίλει> Εγώ ζητάω ένα πράγμα Γιώργο Μην τους βρίζεις μετά τις εκλογές Πριν τις εκλογές όταν παραψηφίσεις Σκέψουνε βλαμένε λίγο Ο Γιακουμάτο προ τον ψηφοφόρο, προ όλου εμά. Έχει δίκιο. σκέψου βλαμένε λίγο. Εν τω μεταξύ, του λέει η Ανέλ, τι Ανέλ, σαν να είναι ναυτιλιακή εταιρεία. Λεπτομέρεια μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα. Εσκάπε ακούμε. Ναι, γιατί διαμαρτύρονται κανέναν δύο Έχουμε να ακούσουμε πάνω από ένα μήνα. Εσκάπε, παρεμφερή συγκροτήματα. Ακούμε. Και όσοι αγαπάτε του θεσμού και τη λογική, θα ξέρετε ότι αποφασίστηκε η επιχορήγηση των κομμάτων για. Στις ευρωεκλογέ, ο κύριος Μιχελάκης πήρε την απόφαση και υπολογίζεται το ΠΑΣΟΚ με τα ποσοστά που είχε όχι στις πρόσφατες βουλευτικές το 12, αλλά στις προηγούμενες ευρωεκλογές το 9, που είχε πάρει 40 πόσο είχε πάρει έτσι. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει 400% παραπάνω χρήματα από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπολογιστεί στο 4-5 πώ είχε πάρει σε ευρωεκλογέ. Και επίση το ΠΑΣΟΚ, το τωρινό, το ανύπαρκτο δηλαδή, το πεθαμένο, θα έχει 50% χρόνο παραπάνω από το ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάρει 27 στι βουλευτικέ ή 4-5, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώ στι ευρωεκλογέ. Αυτή είναι μια πολύ ωραία λογική. Τη σκέφτηκαν στα κυβερνητικά επιτελεί Και αυτό που αποδεικνύει είναι ότι δεν έχουν πανικό για τι εκλογέ που έρχονται. Καυγά. Μπίστε από τη μία, δύο θέσει ποιο ξεβάνη. Ξαφνικά, αρχίσατε να καταγέτε το 495, το οποίο εγώ λέω ότι είναι αγορά εθνική κυριαρχία, διότι <συσκλή> είναι προφανέ ότι αγοράζει εθνική κυριαρχία και από οικονομική άποψη. Γιατί, διότι θέλω διότι να σας πω, διότι... Γιατί και δεν θέλω να σα πω, σα παρακαλούσα πέρα από τα το... 20. Θέλω να σα πω ότι και η Πορτογαλία κύριε Κουλόπου. Και η Ιρλανδία βγήκανε με υψηλότερα επιτόκια την πρώτη φορά που βγήκαν από την Ελλάδα. Και Κατά το Πακλαντέ βγήκε με ίδια με εμά. Και το Πακλαντέ φέρνει. Μα σα λέω σας και παρακαλώ. το Πακιστάν δεν είναι τι αγορέ. Και αφ... το Πακιστάν δεν είναι τι αγορέ. Τι σημαίνει αυτό. Κύριε Γατζη Νικολάου, μπορώ να συνεχίσω. Αφήστε τον να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Θα πείτε εσεί μετά για το Πακλαντέ. Το ποτόκι, πώ το λέτε αυτό. Ακούστε εγώ όταν μιλάτε. Κοιτάξτε, ο λοχανόκηπο του Σιμίτη και η κυπουροί που πέρασαν το ποτάμι και έτρω με τι αμυγδαλέ. Τη Υπέρον και σαλιάς, για να κρίνουν τον Βενιζέλο δεν θα yeah. μιλάνε έτσι για μένα καλά, πείτε Kala, μου τέτοια ώρα μπορώ τι μπορώ κόμμα είσαστε, η ώρα είναι μια παραδέκα πείτε μου τι κόμμα είσαστε μία, μία, μία. μία παραδέκα το βράδυ και αφήστε το χοντόκ okay, που yeah. θα μιλήσετε για το χοντόκ Έχετε περάσει πολιτικούς χώρους, Έχετε του πολιτικού χώρου και, και θα μιλήσει για το χοντό. Ξανά δεν τρέπεστε λίγο. Με τελιά, δεν τρέπεστε ε, λίγο. Ε, κύριε Γατζηνικολάου, παρακαλώ να χαμηλώσουμε του τόνους μόνο, Παρακαλώ μόνο, θερμά να μας πεις μόνο, και να τον αφήσετε να μιλήσει για το αγγλικό Τις δίκαιο. Όχι να πει για τα σκάνδαλα του Σιμίτη. Κύριε μπορούμε να προχωρήσουμε χωρί να έχουμε αυτή την ηχορύπανση. Σα παρακαλώ. Τώρα και θα, πες, στα, πες πω, και θα, τώρα, θα στα πω και αυτά Θα τα πει όλα Μια ψυχραιμία και ο μπίστης Ό,τι και να του λένε, να τον βρίζουν αλήθειε και άλλες αλήθειε. Για τα κόμματα που αλλάζει Για τα σκάνδαλα του Σιμήτη Αγέροχος, ατάραχος Συνέχισε κανονικά το δρόμο του Δεν κολλάει τίποτα Δεν έχει κανένα απολύτως θέμα Η λέξη τσίπα Που υπάρχει σε αρκετού. Είναι εντελώς άγνωστη λέξη Για τον μπίστη, λαός μέρος βου Είναι αποστολή. Κόψανε τον Νίκο. Τον φάγανε, τον φάγανε. Γιατί τον καημένο, θα μα λείψει τόσο πολύ. Όντω θα μα λείψει τόσο πολύ. Ποιο θα ξεπλένει του χρυσταυγίτε τώρα. Όχι, μη. Καλά, με. ο Σκάι θα συνεχίσει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Τον Αλλά και ο Νίκο. Ο Νίκο. Ποιο θα είναι τόσο αντιμνημονιακό στο Σκάι πια. Mm. Αναρωτιέμαι. Κρατιέσαι, yeah. κρατιέσαι. Ναι, yeah, yeah. Ο πορτοσάλτε. <laughs> <laughs> Είμαι πολύ καλός Είναι που είναι αρχή βδομάδα. Ξεκινάω με όρεξη. Έλα, για, για, για. Ρε φίλε, επειδή σ' άκουγα πολλέ γι' αυτό για τα χριστιανικά που το γέννετε τον Ιούδα κτλ. Έχει ακούσει τα κάλαντα του Πάσχα τι λένε. Έχει κάλαντα το Πάσχα έχει. και δεν έχω βγει για μεροκάμα το στανιό μου. Είναι δυνατόν τόσο. Δρομοπαπάδε δεν μα ενημερώνετε για τίποτα. Τώρα το κατάλαβα. Μπορεί να ερχόμαστε εκεί να βάζουμε στο παγκάρι. Πε μου, πώ μπορώ να βγάλω και εγώ χρήμα, όχι μόνο ναι. εσύ. Ε, επειδή εσύ μάλλον δεν είσαι από χωριό. Που είσαι, στο χωριό μου δεν λέμε κάλαντα το Πάσχα. Σήμερα έκαναν νομί οι άνομοι Εβραίοι και άκου τώρα εδώ, που το έχει γράψει η Λουκάλε εγώ. Οι άνομοι και τα σκυλιά. Τρις καταραμένη για να σταυρώσουμε τον Χριστό. Πώς πάει αυτό. Η ανομή και τα σκυλιά <σκύλια> Οι τρις καταραμένοι <σκύλια> Αυτό. Η ανομή και τα σκυλιά Και οι τρις καταραμένοι Αυτό παιδί μου είναι γογό τσαμπά. Ε, Δεν είναι καλά τα Πάσχα. Ο γογό τσαμπά τι να κάνουμε. Αυτό έχουνε μας τα παιδιά. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Έλα ρε, Αποστόλη. Έλα ρε, φιλός. Αρχήν, σε θαυμάζουμε με το Τζωλιά, τα σπατ <σκυρίζει> και το, το αυτό που έχει πει, α, χρή, χρή, όταν τις μάζευες. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, ε, θέλω να πω δύο πράγματα ντροπή για την Κρήτη, για δύο γεγονότα. Πρώτον, η θερμή υποδοχή του Παπανδρέου στα ντροπή τροπή Ανθρώπου στα ανόγια που υποδεχτήκαν σαν ήρωα τον άνθρωπο που του κλάβωσε για χρόνια. Κρίμα, ξεφτύλε ανογιανοί. Πραγματικά δηλαδή, που η μαγιά του υπολογίζεται στο πόσε δρακέ θα πιει και πόσε ποινέ θα κάνει με το κολαγροτικό σου με το φιμέν τζάμι. Ξεφτύλε ακριτική ντροπή σου. Έλα. Σχολάσαμε ρε τον Επαγγελάτο από το Σκάι. Νύχτα καλέ, τι το σχολάσαμε, μόνο το σχολάσανε. Ξεκινά απεργία πείνα. Ένα κιλό παϊδάκια. Ότι είχε να φά και θα κάνει και απεργία από αυτό. Κρεμα, ναι, ξεκινά απεργία πείνα. Ελίοσε. Ε, με το καλό. Ωραία. Άσε, παιδί μου τώρα και τι θα κάνουμε. Ω, π, π, π. Δεν θα βλέπουμε τον τάκι το χατζή, το καταλαβαίνει. Ελπίζω Ω. να είναι στην καινούργια κουμπί. Ξέρω εγώ. Θέλω τάκι χατζί και καλογεροπούλου. Καλογεροπούλου εντάξει, μπορεί να έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων, να βλέπουμε κάτι, μια σιχασιά. Να σου πω καντί, Έλα. Είναι δικαίωμά σου μέχρι τα βαθιά γεράματα να μείνει Παρθένο και να κρατήσει την αξιοπρέπειά σου. Απαπα μακριά από μας Λοιπόν, πρόσεξε να δει όμω. Αν όμω μείνει Παρθένο, θα χάσει τον έρωτα, τα τριγυρίσματα μέσα στα σεντόνια, να παντρευτεί μετά, να κάνει παιδιά. Α! Δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά με τον κρίνο. Ναι, κρίνος είναι, αλλά είναι, έχει άλλο χρώμα. Τέλο πάντων. Α! Ο κρίνος βγαίνει και σε λαστιχένιο. Ναι, Και όταν φτάσει στα βαθιά Τα γεράματα που είσαι παπούου, θα ανοίξουν τη βρύση τα γόνια σου θα σου δώσουν από τότε νερό. Ούτε κανένα αναψητικό βοηθό αυτό που είναι πολύ καλό. Εξαρτάται τι θα έχω ψηφίσει μέχρι τότε. Αν του έχω καίσει το μέλλον για άλλα τόσα χρόνια και για τα παιδιά τους για τα εγνία τους, ούτε νερό να μην μου δώσουν. Θέλω να πω ότι όταν παραμένεις παρθένος και αγνώστου όπω είναι το κουκουέ, χάνεις πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Με αφορμή αυτό που έγινε χθε με το ΣΥΡΙΖΑ που για μία ακόμη φορά κάλαιεψε τον Κουκουέ. Παιδιά, καλό νύπνο. Το χάνετε πολλά πράγματα από τη ζωή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το κουκουέ. Και εσύ τι λε, Το πίστευε. Το ήθελε πολύ. Να κολλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κουκουέ. Πού την πράγμα, Με την ευκαιρία να ρωτήσω, Ναι, Ιδεολογικά πού τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Κενό, ε, Η μητασιόν αριστερά. Η μητασιόν. η μητασιόν. Όλοι λοιπόν δυνατά μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουμε η μητασιόν αριστερά. Κοίταξε να. Αλέξη, γεράκι μητασιόν. Λοιπόν, τη... Ευχαριστώ πολύ. Τέτοια απάντηση ούτε να την είχα παραγγείλει. αλλά λόγια τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας Πολύ μπροστά μας γιατί τώρα ακριβώς έχουμε το λαό το τριτομένος, πρέπει να τελειώσουμε εμείς αρχίζει μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο να δούμε τι έχει γίνει και το βράδυ τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στον αλφα φρέσκο επεισόδιο Γεια σας Έλα! Βγήκε σωστός τελικά Γιωργάκης, μεγάλος ηγέτης. Το σου σουηδικό μοντέλο, τον Μπερκ εννοούσε ρε φίλε! Μπα, εσύ κοιτάγεις τον Μπερκ και λες «Αχ, τι μοντέλο είναι αυτό» Σούλα! Ε, και ε, βλέπεις ε, και μπάλα! Θα μας γάζεις γα... εννοούσε Ναι, ναι, και δεν θα σ' αρέσει! Σουλάρα! Έλα, γεια! Αποστόλη, ξέρει και αυτό που είναι ρε φίλε. Λέω τον φίλο μα του Σαμαρά, να του στείλουμε μια βολή από Νότιο Κορέα. Ξέρει γιατί η Γερμανία το γατάκι τώρα ο Πρωθυπουργό τη Νοτιού Κορέα και παρετήθηκε λέει γιατί λέει αυτοκτονήσεων γιατί πεθάνε 187 άνθρωποι. Στην Ελλάδα 4.000 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει και ο Σαμαρά πανηγυρίζει ρε μαγκά. Δηλαδή τι να πούμε τώρα και άλλο ένα που θα θέλαμε να δούμε είναι με τον φίλο μα τον Άρητο Στυλιοτόπουλο, ο, ο οποίο έδειξε εκείνου του 30 ημίτρελου που κατη Δεν του λέει κατσίδε σήμερα πόσο 30 ήτανε Πέντε σε παρακαλώ για αυτό ήταν η πρώτη σειρά μόνο Οι ήταν σίγουρα και μόνο που βγήκαν να διεκδικήσουνε <laughs> Όχι μόνο η <οι> Μήτρελοι <laughs> Δαφνή, <χειρότερη>, χειρότερη από τον Άδωνη Θέλω να μου πεις για αυτούς χιλιάδες θεότρελους Που θα τον ψηφίσουνε Τι πρέπει να κάνουμε κανότη μου Πώ χωράει μέσα ο Σπιλιοτόπουλο στο ψηφοδέλτιο ακροδεξιού και μετανάστε μαζί. Μόνο αυτό το έχει καταφέρει. Αν βγουν αυτοί, θα σκοτώνουν, θα λιλοσφάζονται, θα χτυπάνε τους μετανάστες του μετανάστε του δικού του μέσα. Θα του μαχαιρώνουν μέσα στο ημαρχείο. Αυτό ο Μπατίστα το σκέφτηκε καλά, ο Βαζέχα πρώτον. Δεύτερον, τώρα στα γεράματα αποφάσισαν αυτοί να λερώσουν το όνομά του. Α προσέχανε. Να σου πω, Έλα. τι κάνεις μόνο τρολή, προχθές είδες ο Χαλάνδρος στην πλατεία, σε καμάρωνα, την ισχιώνει στην πιέτα απ' τη Φουσανέλα. Την ισχιώνω λέει, χα. Λεβέντε μου εσύ σε καμάρωνα, σου φούλα, αλλά έχεις δουλειά να γίνει την ώρα. Συγγνώμη κιόλας, κάναμε γύρισμα, δεν ήθελα να σε επικράνω. Α σου πω για θαύματα που γίνονται. Γίνανε. Ό,τι να γίνει, έγινε. Ναι, κάτσε να δει όμω. Έχω, έχω ένα προσωπικό θαύμα. Α, personal miracle που λέμε. Είχα ένα πρόβλημα με τα μάτια μου. Ε, βρίσκω έναν ε, αγιαστούρα εκεί πέρα. Μου λέει θα πα σε τάδε μοναστήρι. Να σου βγάλουν τα μάτια. Κάτσε να σου πω. Γιατί? Με το λέει... δοκίμα πήγαινε σε ένα μοναστήρι να βγάλει τα μάτια σα. Μια χαρά. Τα σου πέρναγαν όλα. Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Μου λέει θα πα σε τάδε μοναστήρι. Είναι ειδικό, λέει για τα μάτια αυτό σου. Κατάλαβε. Τα ίδια. Ξέρω που θα καταλήξει. Μου λέει, θα κάνει ένα χρυσό. Σώ η ασύν μου λέει ένα μάτι και θα το κρεμάσει μου λέει πάνω στον εικόνα εκεί πέρα θα περάσω ο άγιο μου λέει να το πάρει. Πέρασ ο άγιο. Τον είδε, ήταν πέρα. έτσι με φωτοστέφανε, πώ θα έχουμε δει τι αγιογραφίε. Κάθετο να αναφερθεί. Λάμπιον αυτό με τι είναι. Κατάφημα από πίσω που φωνήζει το κιλά τι είναι. Εσύ θα το πίσω εγώ. Εγώ δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρει, αυτό είναι ένα το; Πάω Πάλι πέρα έχει περάσει ο άγιο, τον πήρε. Μου παγιαία ευφύγη πέρα ο καλόγιο. Του έχω συστήματα μέσα στο φωτοστέφανε, αυτό θέλω να ξέρω. Ένα πεντάρη. Άλλο αυτό, εντάξει, λίγο για να φύγει ο καπνός, Τέρμα τα μάτια μου ήρθαν στα αίσια του. Βλέπω κανονικά όλα τα πάντα. Τι ευχή σου πέφτει, Μου λέει σκύψε και θα δει. Έσκυψε, τι έκανε, ο Χριστιανό. Έσκυψε, τι να κάνω. Αφού καλά κάνει. Θα μαγειία τρε αποστολή. Καλά κάνει. Λοιπόν, άκου να δει το δεύτερο τώρα. Mm. Μετά με είχαν ένα πρόβλημα από πίσω. Εφάω κι εγώ. Δεν έβρισκα τέλο πάντων κάτι. Κάνω μια χρυσή ροδέλα εκεί πέρα. Έχει ζωντανέψει πολύ την κουβέντα όμω. Πε μου, τέλειωνε. Τη βάζω εκεί πέρα. Περνάει ο Άγιο να μην τα πωλιλέ με το. Γίνουμε καλά. Ακού τώρα τέλειωσε. Και το οποία, παιδί μου, Κάθο κιλά ο μάγο. Κάθε να σα πω. Να μου πει πω το νταστήριο. Είχα πρόβλημα μπροστά. Πόσα προβλήματα έχει, παιδί μου. Τι να κρεμάσω, τι να κρεμάσω; Τι να κρεμάσει, κρεμάει τι μόνο τί. του με τα πολύ χρόνια. Άκου τώρα να Όταν πει. περάσουν τα χρόνια κρεμάει μόνο του. Δεν είναι εκεί που το ξέρει κατάρτι, κρεμασμένο φάνηε. Τι πα στον άγιζό. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, κρεμάω αν δεν έφτασε. Πέρα κρεμάω μια μελιτζάν. Ωραία. Κίνημε να πλάει στην πάμια σου. Πάλι ψέτα. Τι θέλει τώρα. Μου λέει ο μου λέει, πάρει μια πινέζα χρυσή μου και πάτησε <σοφνίζα> Περνάω μετά να δω αν την πήρε τη Μαλιζάνα ο, ο Άγιο και το τη είχε πάρει. Την ποινίζανα. Έλα <σοφνίζα> ρε, Κατέληξε. Έχεις άλλο ένα, σε παρακαλώ. Δεν σε <σοφνίζα> χορταίνουν, Του ζητάει ο κόσμο ήδη πριν παίξει. <σοφνίζα> μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτά τα ψηφοδέλτια και τη Ανέλ. Προσέχει και του ΣΥΡΙΖΑ. Και τη Νέα Δημοκρατία έχουν αξιόλογους ανθρώπου. Εγώ ζητάω ένα πράγμα, Γιώργο. Μην του βρει μετά τι εκλογέ. Πριν τι εκλογέ, όταν πάμε να ψηφίσει λίγο. Κέψτε με, στα... λίγο! Με άλλα λόγια, τα δυσκολότερα είναι οι μπροστά μα. Μα τι κάνει τώρα ο Παπανδρέου. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα προεκλογική περίοδο. Εμεί που στηρίξαμε τόσα χρόνια τον Παπανδρέου, με ποιο πασό και μπροστά. Σγυρίζει, σγυρίζει, Να τολμήσεις να κάνεις το παντελίου μου, αγόρι μου λεβέντι μου κληκέμου, αγάπη μένε! Καλός ώρις εσένα, μανάρι μου! Εγώ σταρείνα πράγμα Ιωργό. Μην τους βρίζεις μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, όταν πάραψη βρίζεις. Εμείς δεν καπουτσουρεμπλαμένα λίγο. Szkielę <zorodicenia>